Κεφάλων σίγμα τάφ σελίδα 877, στίχη 1 έως 12, ανάγκη πρόοδου προς την τελειότητα, ο κίνδυνος της εκπτώσεως. 1. Αφού λοιπόν προπολού είστε μαθητέ του Χριστού, διετού το ας αφήσουμε τα στοιχειώδης διδασκαλίας περί Χριστού που είναι για του αρχαρίους και ας προχωρώμεν προς την τελειωτέραν διδασκαλίαν, και ας μη μεν πάλιν θεμέλιον αρχίζοντας από τη μετάνιαν, δια τα έργα της αμαρτίας που νεκρώνουν την ψυχήν και από την πίστηνη των Θεών, δύο, και από την διδασκαλίαν που μας διαφωτίζει να κάνουμε ενδιάκριση των Ιουδαϊκών βαπτισμών και πλήσεων από το χριστιανικό βάπτισμα και από την διδασκαλίαν περί της επιθέσεως των χειρών που γίνεται για να μεταδοθούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και από την διδασκαλία να της Αναστάσεως των νεκρών και τις μελούσης κρίσεως εις την οποία θα κρυθεί το αιώνιον μέλλον μας. 3. Και θα κατορθώσουμε την πρόοδο αυτή προς την τελειωτέρα διδασκαλία με τη βοήθεια και ενίσχυση του Θεού. 4. Είναι δε απαραίτητο να προοδεύομεν πάντοτε και να μη οπιστοχωρούμεν. Διότι είναι αδύνατον εκείνους που έλαβαν μίαν φορά για πάντα τον φωτισμό της χριστιανικής αληθείας και δοκίμασαν με την προσωπική τον πείραν τη γλυκύτητα και το ύψος της δωρεάς που μας δίδεται από τον επουράνιον θεόν με την συγχώρεση των αμαρτιών μας και έγιναν μέτοχοι των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος πέντε Και οι οποίοι δοκίμασαν πόσον γλυκή είναι και πόσον ειρηνεύει και χαροποίει την ψυχή ο εν το Ευαγγελίο Λόγος του Θεού και οι οποίοι έλαβαν πείραν και των υπερφυσικών δυνάμεων και θαυμάτων που ήχισαν τώρα στον τον αιώνα του Μεσίου, πρόκειται δεν να εκδηλωθούν με τελειότητα ει την μέλου σαν ζωή, 6. Και οι οποίοι ύστερα από όλα αυτά εξέπεσαν, είναι αδύνατο να ξανακενουργώνει κανεί αυτού προ μετάνεια. Και είναι αδύνατο διότι αυτοί με την αποστασία των ξανασταυρώνουν πάλι προ καταστροφή του εαυτού των, των ιών του Θεού και τον διαπομπέβουν και απέναντι του κόσμου. 7. Ας μην καταχρώμεθα λοιπόν τα αστείας δωρεά, διότι θα συμβεί και με εμάς ό,τι συμβαίνει με την γη. Η γη δηλαδή, η οποία έπειε την βροχή που πίπτει συχνά εις αυτήν και γεννά χόρτων και λαχανικά ωφέλιμα και χρήσιμα εις εκείνους για τους οποίους καλλιεργείται, λαμβάνει ευλογίαν από τον Θεό. 8. Όταν όμως βγάζει έξω αγκάθια και τριβόλους, Τότε γίνεται άχρηστο και πλησιάζει να πέσει επάνω τη η κατάρα. Το τέλο δε θα είναι να παραδοθεί στην φωτιά, για να καούν τα αγκάθια και οι τρίβολοι που εφήτρωσαν ει αυτήν. Έτσι και η ψυχή των ανθρώπων, σαν άλλα χωράφια, καλλιεργούνται από τον Θεό, και δέχονται σαν άλλη βροχή τα αστεία δωρεά, για να καρποφορήσουν αρετά. Αλίμονον δε ει εκείνου που επιμένουν να παράγουν τα αγκάθια και του τριβόλου των κακιών. 9. Ε, «Δια σας όμως αδελφοί, με ακλόντον πεποίθηση ελπίζομαι τα καλύτερα και εκείνα που είναι συνδεδεμένα με τη σωτηρία και οδηγούν σε αυτήν, και τι ομιλούμε έτσι επιτιμητικά και φοβιστικά. Δέκα. Ελπίζομαι ενδέ τα καλύτερα για διότι δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να λησμονήσει την όλη χριστιανική διαγωγή σας και τον κόπο σας εν τη ασκήση της αγάπης που εδείξατε δια το όνομά του, υπηρετήσαντε τους χριστιανούς τους οποίους εξακολουθείτε και τώρα να υπηρετείτε και να τους φαίνεστε ευεργετικοί. 11 Εάν δε σας ομιλήσαμεν εκφοβιστικά, το εκάμαμεν διότι επιθυμούμεν ο καθένας σας να δεικνύει την αυτήν προθυμίαν και των αυτών ζήλων πάντοτε και έτσι να παραμείνετε μέχρι τέλους τη ζωή σας ακλόνητοι στην τελεία ελπίδα περί των μελών των αγαθών. Δώδεκα Θέλουμε ενδέ να παραμείνετε στην ελπίδα αυτήν, δια να μην γίνετε αμελής και οκνηρής στην άσκηση της αρετής, αλλά να αναδειχθείτε μιμητέ εκείνων οι οποίοι με την πίστη και την υπομονητική εγκαρτέρηση κληρονομούν τα αγαθά που υπεσχέθη ο Θεός.